Σε είδα <στονικές> πίσω από γραφή <στονικές> την πρώτη φορά Κατηγορία γυναικεία ονόματα στα ελληνικά: Αγαθία, Αγαθονίκη, Αγάβε, Αγγέλα, Αγγελική, Αγγελίνα, Γιούλα, Αγλαία, Αγνή, Αγορίτσα, Γόρο, Αγριπίνα, Αδαμαντία, Αδριανία, Θανασία, Αθηνά, Θηναή, Έγλια, Έθρα, Κατερίνη, Αγιμιλία, Καθία, Κρυβία, Αλέκα, Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλεξία, Αλίκη, Αλίνα, Αλκίστης, Αλκινό, Αλκμή... Α πούμε ε, Βελισαρία, Βενεδίκτη, Βέρα, Βερινίκη, Βερόνικα, Βερονίκη, Βικτορία, Βίκη, Βιολέτα, Βυργινία στο Γάμα, Γαβριέλα, Γαλίνη, Γαριφαλιά, Γαριφαλιά, Γενεβιέβη, Ιστιμανί, Γκόλφο, Γλάφη, Γλυκερία η επιλογή είναι τυχαία, Δαμασκηνή, ε, Δημήτρη, Δημητρούλα, Διάνυρα, Δικαία, Δικαία, Δικαία. Και... Ε... Α, ε, στο Δέλτα Διονυσία, Διονυσσούλα, Διο... Διοτήμα, Δρόσο, Δριόπη, Δοδόνη, Εψουνεβελίνα, Βελίνα Εκάτε, Ελβίρα, Ελεάνα, Έμα, Ερατό, Ερσι, Ευγενίτσα, Ευγενούλα, ε... Βελίνα Ελινόπη, Ευρυδίκη, Ευνή και Φρουσίνη, Έφη, ε... Απτοζίτα, Ζαμπέτα, Ζαφίρα, Ζαφυρία, Ζαφύρο, Ζαφηρένια Ζαχαρούλα, Ζήνα, Ζωή, Ζωήτσα, Πτωήτα, Ήβη, Ιδήλη, Ιλεάνα, Ηλέκτρα, Ηλιάδα, Ηλιάννα, Ιλιοστάλακτη, Ήρα, Ηρακλίτσα, Ιερό, Ιροδιάδα, αυτά τα Παόλα για την Ελίγα. Θάλια, Ψωθίτα, Θεοπούλα, Θέκλα, Θεώνη, Θεονίτσα, Θεοδόρα, Γιώτα, Ιακωβίνα, Ιασό, Ιουλίτσα, Ιφηγένια, Ιώ, Ιωσιφίνα, Κάπα, Καθολική και Κιλία, Καλυπίπσο, Κανέλα, Κατερίνα, Κατερινάκη, Κάσι. Πάμε και στην επόμενη σελίδα. <coughs> Συνέχεια του Κ. Κυθνία, Κυπριανή, Κωνσταντίνα, Κοστούλα. Δέξτε. Λάμδα, Λαμπρινή, Λαοδίκη, Λαοκρατία, Λαου, Λάουρα, Λάβρα, Λαβρεντία, Λία, Λίτσα, Λίνα, Λουίζα, Λουκία, Λουτμήλα, Λιγερή, Λιδία, Λίτρια, Λιτρια, Λοξάνδρα, Λόρα, Απτομή Μάγδα Μαγδαλίνη, Μαγδάλου Μαγδούλα, Μαριγό Μαριέτα Ματίνα, Ματούλα, Μελίτα, Μελπομένη, Μεταξούλα, Μιλίτσα ε, Μορφούλα, Μοσχούλα, Μπεάτα, Μπεμπέκα, Μπέτι, Μπία, Μίκα Μυρτό, στονίνα Νάγια Νάντια, Νάσχε, Ναταλή, φέλι, Ναταλία, Νατάσα Νικολία, Νικολίνα, Νινέτα, Νιντόρα Νιμφοδώρα, Ντάλια Νινί Ξύ, Ξανθή, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξένη, Ξένια. Όμικρον, Όλγα, Ολιμπία, Ορσαλή, Ορτανσία, Ούρσουλα, Ποι, Παναγιώτα, Παγώνα. Επόμενη σελίδα. Παναγιωτούλα, Παρθένα, Παρθενία, Παρθενό, Πασχαλία, Πασχαλίνα, Πυγούλα, Πυγίτσα, Πυγή. Ε, πί, Πίστη, Πίστη, πίσ, πίσ, πίσ, πίσ, Πίτσα, Πόλη, Πόλη. πολύ με Ήτα και πολύ με Ήψουλα. Ε. Πολυνίκη, Πόπη, Ποπίτσα, ποπί, Πορφυρί. Πολύνα, Προκοπίτσα, Προκοπία, Πρίσκυλα, Πραξηθέα, Πουλχερίτσα, Ρο, Ραλία, Ραλού, Ράνια, Ραφαέλα, Ροδί, Ροδιά, Ροδόπη, Ροδούλα, Ρεβέκα, Ρεγκίνα, Ρένα, Ροξάνι, Ρουμπίνι, Ροζαλία, Ρόζι, Ρόζα, Σίγμα, Σαβούλα, σαβίνα Σαββίνα, Σαλόμη, Σαμάνθα, Σιμέλα, και Σκια, Σκιαδενή, Σκα, Σμαράγδα, Μαραγδένια, Σότια, Σούζη, σουζάνα Σου, Σουλίτσα, Σουλτάνα, Σουράνα, Σόφη, Σοφία, Σοφία Σοφίτσα, Σοφούλα, Περιδούλα Σταμάτα. Σταματεία, Σταματίνα, Στάσα, Σταυρούλα, Στάλα, Στέλλα. Με δύο λάμματα και ένα. Στεφανία, Στέφη. Σοζάνα, Σίλβια, Σιμέλα, Σοφρονία, Τωρτά, Φτάνια, Ταρσία, Τασία, Τα Τιάνα, Τα Τιανή, Τα Ιγέτη, Τεψιθέρα, Τεψιχώρη, Τέτη, Τίτι, Τίτα. Τριάδα, Τριανταφυλένια, Τριαντάφυλλη, Τριανταφυλιά. Τρισσεύγεννη, Τριγώνα, τσαμπίκα, τόνια, ύψιλον, διβόνι παπαντή, Πατία Φι φέδρα, Φέι, φανή, φανίτσα, φανούλα, φεβρονία, φιλαρέτη, φιλίτσα, φιλιό, φλωρεντία, φίβη, φούλα, φράγκα, φραγκίσκα, φρατζέσκα, φρίνη, φωτεινή, φωτούλα, φωφό, χι, Χάιδο, συνέχεια χαρά, χαρα, λαμπία, χαρίκλια, χάρι, χαρούλα, χλόη, χρήστα. Χριστιάνα, Χριστίνα, Χριστοφίλη, Χρυσάνθ, Χρυσαφένια, Χρυσή, Χρυσή, Χρυσοβαλάδο, Χρυσούλα, Χρίσπα, Χρυστάλλα, Χρύσο, Χρύσο, Ωμέγα, Ωραία, Ωραίο, ζήλη. Ελπίζω να είμαι μέσα σε κάποιο.